Book 2 9 Enea Enea 1 I meres tis evdomadas I meres tis evdomadas 1 jan মন অংগান ই তরিতে মন পুত ই তেতারতি ওন পারেহা সমো দেদে E para skevi Wan sau To sábado To sábado Wan atist I kiryaki I kiryaki Sapda ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ Apo ti deftera Η δεύτερη μέρα είναι η τρίτη. Η μέρα είναι η τρίτη. วันที่ 3 คือ วันพุธ. Η τρίτη μέρα είναι η τέταρτη. Η τρίτη μέρα είναι η Η τέταρτη μέρα είναι η πέμπτη Η μέρα είναι η πέμπτη วันที่ 5 so. μέρα είναι η παρασκευή Η πέμπτη είναι η παρασκευή วันที่ 6 so. μέρα είναι Το σάββατο. Η 6η μέρα είναι το σάββατο. Η 7η είναι η Κυριακή. Η 7η μέρα είναι η Κυριακή. 1 εβδομάδα μι 7 Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Η εβδομάδα έχει 7 ημέρες. Ρاو ทํางาน Δουλεύουμε μόνο τις 5 μόνο τις 5 ημέρες.